Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε τις εκπομπές μας με την ανάγνωση του βιβλίου «Ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο γεροντας μου ιωσηφ ο και Σπηλεότη που εκοιμήθη το 1959 με συγγραφέα τον γέροντα Εφραίμ τον Φιλοθεήτη προηγούμενο της Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Θα παρακολουθήσουμε και σήμερα με τη βοήθεια του Θεού τους πνευματικούς αγώνες της μικράς αδελφότητος του γέροντος Ιωσήφ στην μικρά Αγία Άννα. Ο μισόκαλος διάβολος που δεν άντεχε την ένθεο πολιτεία του γέροντος Ιωσήφ και βλέποντας ότι όλες οι επιθέσεις του εναντίον του γέροντος έμειναν άπρακτες δηλαδή απέτυχαν, εξήγηρε εναντίον του αρκετούς μοναχούς από το Άγιον Όρος ήρχοντα πολλοί από διάφορα μέρη, χωρίς προηγουμένω να ζητούν να μάθουν το πρόγραμμά του και επειδή δεν τους εδέχεται, εσκανδαλίζοντο. Αλλά και οι γείτονε πατέρες είχαν την ίδια αντιμετώπιση. Έλεγε ο γέροντας ότι «Όποιος κι αν είναι, α να έλθει το πρωί όπως ορίζει το πρόγραμμά μας». Και μάλιστα κάποτε σε κάποιον καθυστερημένο φώναξε και άγγελος να είσαι, αυτή την ώρα δεν σε δέχομαι. Μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις ανάγκης που όριζε ο ίδιος, άνοιγε την πόρτα κατά το μεσημέρι ή το βράδυ. Αλλά αυτό έγινε το πολύ πολύ σπάνια, διότι οι ώρες του ήταν μετρημένες και έπρεπε να χαλάσει το πρόγραμμά του για να μιλήσει τη νύχτα μία ώρα με τον έκτακτο επισκέπτη. Θα θυμάστε από προηγούμενη εκπομπή μας τα εξής. Ότι τον βρήκαν και άλλοι πατέρες που δεν είχαν πνευματικό ενδιαφέρον και ήθεραν απλώς να περάσουν την ώρα τους με ανοφελείς συζητήσεις λόγω της ακιδίας τους, αλλά και λαϊκή. Είδε λοιπόν ο ίδιος ότι δεν ωφελείται από αυτές τις αγάπες, ας τις πούμε, αλλά την ψυχή του χαλούσε και διατούτο αποφάσισε να βάλει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 είχε τόσου πολλούς πνευματικούς καρπούς που θαύμαζε την ωφέλεια από την αμερημνησία και την εφταξία. Έγραψε λοιπόν και μία ταμπέλα «Μη Μί χτυπάτε την πόρτα. Δεν θέλω συζήτηση, αργολογία, κατάκριση». Άφηνε όμως την πόρτα δύο-τρεις ώρες ανοιχτή μόνο το πρωί. Ένας υποτακτικός του γέροντος Απορούσε με την επιμονή του στην εφαρμογή του τυπικού τους και τον ρώτησε κάποτε. «Γέροντα, αφού έχετε τόση αγάπη και δείχνετε τόση συγκατάβαση σε όσους σας επισκέπτονται, γιατί επιμένετε να μην τους δέχεστε εκτός προγράμματο, πράγμα που τους σκανδαλίζει» και ο γέροντας απάντησε. «Η πείρα μου έδειξε να κάνω έτσι, διότι αλλιώ. Δεν θα μπορούσα να συνεχίσω αυτό προς το οποίο ο Θεός με οδήγησε. Δηλαδή η επιθυμία του γέροντος Ιωσήφ για την ησυχία δεν ήταν εξιδίου θελήματος αλλά κατάλαβε ότι ήταν άνοθεν κλίσεις δια την νοερά προσευχή και εξήγησε «Οι απαιτήσει των ανθρώπων να τους δέχονται απεριόριστα οι μοναχοί είναι ο κοινό δρόμος που Πλεονάζει εδώ στο Άγιο νόρο. Όπου και να πα, οι πατέρε θα σε φιλοξενήσουν. Αλλά εμεί έχουμε καθήκον να συνεχίσουμε την νηπτική παράδοση των Αγίων Πατέρων, όπω ο Άγιο Γρηγόριο Παλαμάς, όταν ασκείτε εδώ στον Άθωνα, έφευγε και κρυβόταν σε λάκου και σπηλιέ, επιδιώκοντα με κάθε τρόπο την απομόνωση, για να καλλιεργεί την νοερά προσευχή, τηρώντα απόλυτα το ησυχαστικό του πρόγραμμα. Έτσι ο Γέροντας φρόντιζε να ενημερώνει τους επισκέπτες του για το πρόγραμμά του για να μην σκανδαλίζονται και ομολογούσε ότι «Εγώ οι όλες μου τις ενέργειες έτσι συνηθίζω να λέγω και να πράττω όλα καθαρά σαν καθρέπτης, λόγο και έργο, είτε κατά διακονία, να μην δίδω σε κανένα». Ήταν δε πολύ προσεκτικός σε αυτούς που σκανδαλίζονταν να μην τους κατακρίνει, γι' αυτό και έλεγε «Ας λένε εναντίον μου, τέτοια μάτια έχουν, έτσι βλέπουν. Δεν φταίνει οι άνθρωποι. Τα μάτια τους δεν βλέπουν σωστά». Ποτέ δεν έλεγε κουβέντα εναντίον αυτών που τον κακολογούσαν. Του συμπαθούσε και δεν έπαβε ημέρα και νύχτα να προσεύχεται για αυτούς. Εξαιτία αυτού του προγράμματος, άρξε σιγά σιγά να διαδίδεται ότι ο Γέροντας Ιωσήφ είναι πλανεμένος. Οι φήμε αυτές είχαν αρχίσει να τον συνοδεύουν από ενωρίτερα, όπως ετονίστη, επειδή ο Γέροντας ακολουθούσε ένα διαφορετικό, τυπικό, από το συνηθισμένο στο Άγιον Όρος, αλλά στην μικρά Αγία Άνα η κατάσταση άρχισε να παγιώνεται και να εκτίνεται. Ακόμη και σήμερα λέγεται από τους εναπομείναντας παλαιούς πατέρας, πως εκείνο που ενόχλησε μερικούς ήταν στην πραγματικότητα ο φθόνο. Τι συνέβαινε τότε. Ήρχονταν ομοναχοί και λαϊκοί ακόμα και από το εξωτερικό και ρωτούσαν πού ησυχάζει ο γέρον Ιωσήφ ο νηπτικός; και αφού παρέβλεπαν όλους τους άλλους πατέρας πήγαιναν κατευθείαν να γνωρίσουν τον γέροντα Ιωσήφ. Τότε ενώ η πλειοψηφία των πατέρων της Κίτης, Ήσαν ευλαβείς και καλοπροαίρετοι ασκητές. Ένας μικρός αριθμός γεροντάδων εσκανδαλίζοντο, διότι οι ξένοι αγνοούσαν αυτούς και έτρεχαν να δουν τον αγράμματο και άξεστο ερημίτη. Και έτσι άρχισαν να τον συγκουφαντούν ανοιχτά ότι είναι πλανεμένος. Δυστυχώς όμως οι φίμες στο Άγιον Όρος διαδίδονται ταχύτατα από τους ασθενείς, ραθίμους, αμελείς, ακόμα και φθονερούς μοναχούς. Και επειδή ο γέροντας ούτε το τυπικό του άλλαξε, αλλά και ούτε καν προσπάθησε να δικαιολογήσει τον εαυτό του, πολλοί ενάρετοι πατέρες ως άνθρωποι παρασύρθηκαν και πίστευσαν στις αστήρικτες αυτές κατηγορίες. Πάντως τον γέροντα δεν τον στενοχωρούσε η προσωπική προσβολή, αλλά το γεγονός ότι προσέβαλαν τον τρόπο ζωής που ακολουθούσε, δηλαδή τον κατοχυρωμένο από την Εκκλησία μας ιερό θεσμό τη ησυχαστική παραδόσεω. Βέβαια, ο Γέροντα ήταν βιαστή και δεν ευλάπτετο από τέτοιου πειρασμού, ευλάπτοντο όμω εκείνοι που διψούσαν για την νοερά προσευχή, αλλά λόγω αυτών των συκοφαντιών απεμακρύνοντο. Για παράδειγμα, όταν είχε πρωτοπάει στο Άγιον Όρο ο ονομαστό ασκητή Γέροντα Παίσιο, Είχε ακούσει για τον γέροντα Ιωσήφ και διψούσε να τον συναντήσει προς ωφέλεια. Αλλά βρέθηκε κάποιος καλοθελητής εντός εισαγωγικών και τον απέτρεψε. Χρόνια αργότερα, όταν ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος διάβασε το βιβλίο «Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας», στο οποίο δημοσιεύονται οι επιστολές του γέροντος Ιωσήφ, τότε κατάλαβε τι ζημιά έπαθε και μονολογούσε. Τι ε έχασα, τι ε έχασα. Στα αλήθεια πόσα διψασμένα ελάφια θα έβρισκαν κοντά του σωτήρια άματα εάν ο εχθρός της σωτηρίας μας δεν έσπερνε τα συκοφαντικά του ζυζάνια. Μια φορά που ερχόταν ο γέροντας από μακριά ένας γείτονας μοναχός γυρίζει και λέγει σε έναν λαϊκό που ήταν δίπλα του Αυτός είναι ο πλανεμένος. Καθώς πλησίαζε ο Γέροντας, το άκουσε, αλλά δεν είπε τίποτε. Ο Κοσμικός τον κοίταζε, τον ξανακοίταζε. Ο Γέροντας έφυγε και ούτε καν ενοχλήθηκε από το γεγονό. Τον εθάυμασε ο Κοσμικός και είπε «Τι διακριτικό έχει αυτός που είναι πλανεμένο. Πολλοί συκοφαντούσαν τον Γέροντα με μόνο κριτήριο το γεγονός ότι ο ασκητής δεν ήθελε περισπασμό και αργολογία, Γι' αυτό και τον σταμπάριζαν ως πλανεμένο. Δυστυχώς όμως, ακόμα και σήμερα, εάν κάποιος σκελιώτης αρνηθεί να ανοίγει την πόρτα του αδιακρίτω στον καθένα, εισπράττει την ίδια περιποίηση από τους ασθενεστέρους και αμαθής. Ο γέροντας όμως ήξερε τι έκανε και έβαζε τα πράγματα στη θέση τους. Έλεγε πειρασμό είναι, εγώ ας κάνω τη δουλειά μου». Και ασφαλώς, Πολλοί θα τον εστήριζαν οι λόγοι του Αβάη Σάκ του Σύρου, οι πειρασμοί του παρόντος κόσμου είναι πολύ και τα κακά δεν απομακρύνονται από σου αλλά να και εντός σου και υποκάτω κάτω των ποδών σου και όμως μην απομακρυνθεί εκ του τόπου ενώ ευρίσκεσαι μήτε να αποφύγεις τους πειρασμούς και όταν ο Θεός νεύσει θέλει σε ελευθερώσει από αυτούς ταύτα δε πάντα οκονόμησεν ο Θεός εν σοφία δια την ενδικήν σου οφέλιαν, όπως κρούει επιμόνως την θύραν του Ελέους αυτού και δια του φόβου των θλίψεων σπαρεί ιστονούσου η ενθύμησης αυτού και πλησιάσεις εις αυτών διαδεήσεων και αγιαστεί η καρδιά σου δια της ακαταπάυστου ενθυμίσεως αυτού και πράγματι, ο Γέροντα αγωνιζόταν νύχτα-μέρα για χρόνια να υπερνικήσει τον πειρασμό με την μακροθυμία, την συγχωρητικότητα, την αυτομεμψία και την προσευχή, ώσπου έλαβε από τον Θεό τεράστια χάρη στην προσευχή του. Αλλά για να φτάσει σε αυτά τα μέτρα και να δικαιολογεί του συκοφάντε του, έκανε αιματηρό εσωτερικό αγώνα, όπω ο ίδιο έγραφε στην αδελφή του. Η ξέβριστη είναι. Να μην πειράζεις και να σε πειράζουν. Να μην κλέπτες και να σε κλέπτουν. Να ευλογείς και να σε καταρώνται. Να ελεείς και να σε αδικούν. Να επενεί και να σε κατακρίνουν. Να έρχονται χωρίς λόγων. Να σε ελέγχουν. Να σε φωνάζουν διειναικώς πλανεμένων εφόρου ζωής. Και να εξεύρεις ότι δεν είναι όσοι λέγουν και να βλέπεις τον πειρασμόν όπου τους κινεί και εσύ να μετανοείς και να κλαίεις ως αίτιος ότι είσαι τι ούτω. Αυτά είναι τα δυνατότερα. Καθότι πολεμήσει από αυτούς και πολεμείς και εσύ με τον εαυτό σου να τον πείθεις ότι ούτω έχει όσοι λέγουν οι άνθρωποι χωρίς ούτω να είναι. Να βλέπεις ότι έχεις όλον εξ το δίκαιο και να πείθεις τον εαυτόν σου ότι έχεις το άδικον. Αυτή αδελφοί μου είναι η τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστήμων. Να ραβδίζει τον εαυτόν σου μέχρις ότου πιστεί να ονομάσει το φως σκότος και το σκότος φως. Να φύγει κάθε δικαίωμα και να σβήσει τελείως η έπαρση Να γίνεις μωρός... εν πλήρη συνέση. Να βλέπεις τους πάντας... χωρίς ποσός να σε βλέπει κανείς. Διότι αυτός που θα γίνει πνευματικό: τους πάντας ελέγχει... ή πουδενός ελεγχόμενος. Όλα τα βλέπει. Άνω έχει τους οφθαρμούς... και κανείς δεν τον βλέπει. Αυτή και μόνη ομολογία καταδεικνύει την αγιότητα του γέροντος Ιωσήφ. Άλλοτε πάλι ο γέροντα βεβαίωνε ότι «Όλη μου ζωή υπήρξεν ένα μαρτύριον και το περισσότερον υποφέρω διάλους όπου θέλεις να τους σώσει και δεν σε ακούν και συκλές και προσεύχεσαι και αυτοί χλεβάζουν και τους κυριεύει ο πειρασμός». Πάρα την ταπείνωση και την σιωπή του γέροντος τα πράγματα βαθμιδών δυσκόλευαν. Μάλιστα μερικοί πατέρες στην Αγία Άννα αποφάσισαν να τον τιμωρήσουν για να ταπεινωθεί και να φύγει από αυτόν η πλάνη. Του επέβαλαν λοιπόν διάφορες αγκαρίε όπως να ασβεστώσει το κυριακό της σκήτης και αυτός τις έκανε όλες με στη υπακοή. Θα περίμενε κανείς πως όταν είδαν με πόση προθυμία υπομονή, ταπείνωση, σιωπή και υπακοή έκανε ο γέροντας τσαγκαρίες, θα εννοήσαν την εσωτερική του κατάσταση και θα ερήνευαν. Παρά τα αυτά όμως ο διάβολος συνέχιζε να αναστατώνει τους πλέον ασθενεί πατέρες εναντίον του γέροντος. Τους παρεκοίνησε λοιπόν να κάνουν πρακτικό και να γράψουν στον κώδικα της καλύβα που πήρε ο γέροντας στη μικρά Ιηάννα να μην το δώσουν σε κανένα. Ο απότερος σκοπός τους ήταν να βρεθεί ο γέροντας χωρίς ιδιοκτητικά δικαιώματα και να διοχθεί από το κελί του. Φυσικά το βάσανο δεν ήταν ότι θα έχανε την καλύβα του. Τέτοιο κελεπούρι εντός εισαγωγικών όπω ήταν εκεί ο απαράκλητος τόπος εύκολα βρίσκει κανείς παντού. Αλλά η απερισκεψία... Και ο φθόνο των πατέρων προσπάθησε τότε να απολογηθεί και ήρθε έτσι για πρώτη φορά αντιμέτωπος με τους πατέρες Τελικά συμφώνησε η κυρίαρχο Μονή μαζί με τη Σκήτη να τον διώξουν. Με αυτή την απόφαση, πόνεσε πολύ ο Γέρντα. Όχι μόνο για την προσωπική αδικία που το έγινε το, που δεν έλεγε να σταματήσει επιτέλου, άρα κυρίω για την ψυχική βλάβη των πατέρων. Μπήκε λοιπόν στο εκκλησάκι του και έπεσε με κλάματα μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Και εκεί στο δάπεδο που προσευχόταν, ξαφνικά αισθάνθηκε μέσα του μια παρηγοριά και γέμισε φως, όπως πάντα γίνεται στην αρχή μιας θεωρίας, η καρδιά του πλημμύρισε από αγάπη Θεού και βγήκε από τον εαυτό του. Και στη συνέχεια είδε την εξή οπτασία όπως την διηγήθηκε ο ίδιος. Ήμουν σε ένα άπλετο φως και μπροστά μου εκτινόταν μια απέραντη πεδιάδα, σαν θάλασσα χωρίς σημείο ορίζοντος πουθενά. Και όλο το έδαφος ως ηχειών, λευκό. Μου φαινόταν ότι βάδιζα προς ανατολάς. Δεν πατούσα όμως κάτω στη γη ούτε αισθανόμουν κανένα βάρος ή περιορισμό. Μόνο ήμουν ντυμένος στα φτωχικά μου ενδύματα όπως έβλεπα. Πήγαινα με πολλή ταχύτητα και θαύμαζα πώς γινόταν αυτό χωρίς προσπάθεια και τι να ήταν αυτό το πράγμα και πού επήγαινα. Και μετά έρχεσαν να σκέφτομαι πώς θα γυρίσω πίσω αφού δεν γνωρίζω τίποτε που επηγαινα και μετα άρχισα να σκεφτομαι πως θα γυρισω πισω αφου δεν γνωριζω τιποτε που ηρθα και τι είναι εδώ σαν να σταμάτησα και κοίταζε γύρω μου με απορία, όχι όμως με φόβο, και σαν να άκουσα μπροστά μου σε ικανή απόσταση ομιλίες. Κατευθύνθηκα προς τα εκεί και βάδιζα σύντομα να βρω αυτούς που μιλούν, να μου πούνε τι είναι αυτά. Και όπως εβάδιζα ευρέθιν σε έναν κάμπο, και όλος έκθαμβος υπόρουν. Πως ευρέθιν εις τι τον ωραίο τοπίο, και ζήτουν μέρος να φύγω μην τύχει κανίς και με μαλώσει διότι χωρίς άδεια εισήλθουν εκεί και κοιτάζουν με περιέργεια δεξιά και αριστερά να έβρω διέξοδο είδα κάποιο κύλωμα τη όπου ήταν κατασκευασμένη μια κατάβαση όπως τις μεγάλες πόλεις που κατεβαίνει κανίς στις υπόγειες στο εισήλθουν εις μια θύρα υπόγειων και ήττον ναό τη υπεραγία ημών Θεοτόκου, και κάθιν τον έοι ωραίοι, εστολισμένοι στολήν Θαυμασία, και ήχον σταυρών ερυθρόει στο στήθο και εις το μέτωπο εμπρό, και ηγέρθη από τον θρόνον ο ίς, όπου ήτον ο σαν στρατηγό, και εφόρι λαμπροτέρα στολή, και μου λέγει με οικειότητα σαν πολύ γνωστό. Έλα, λέγει. «Διότι εσένα αναμένομαιν». Και με προέτρεψε να καθίσω. «Συγχώρησόν με», λέγω, «δεν είμαι άξιος να καθίσω αυτού, αλλά αρκεί να σταθώ εδώ, εις τους πόδας σας». Εγώ συνεστάλθηκα και ντρεπόμουν, γιατί είχα αίσθηση πω ήμουν με τα παλιόρασά μου, που ήταν ξεσχισμένα και άπλητα, και μη διάσας με πήρα από το χέρι και κατεβαίναμε σε πολυτελή σκαλοπάτια, σαν κυκλικά μου εφαίνονταν, και κάτω ακουγόταν μελωδία. Όταν τελείωσε η κάθοδο, που δεν μου εφάνηκε πολύ, αντίκρισα μια τεράστια αίθουσα, που ήταν μάλλον νάρθικας ναού, γιατί υπήρχαν στα σίδια ωραιότατα, γεμάτα από ολόφου του που έμοιαζαν όλοι τους την ηλικία και τα χαρακτηριστικά, και αυτοί έψαλαν τον ύμνο που άκουγα πρωτύτερα. Όταν τα είδα όλα αυτά, σταμάτησα και δεν μπορούσα τίποτε να κάνω. Μόνο εθάυμαζα τα μεγαλεία αυτά και το ωραιότατο μέλο της ψαλμοδία. Ο οδηγός μου, μόλις φτάσαμε κάτω στο δάπεδο, με άφησε και προχώρησε μέσα προς Ανατολά. που φαινόταν ότι ήταν ο κυρίως ναός. Οι νέοι με προσκαλούσαν να μπω σε ένα από τα στασίδια τους και μου εφέρονταν με τόση οικειότητα που ενόμιζα ότι με εγνώριζαν από πολλού και ήσαν φίλοι εγκάρδιοι. Από μέσα στον κυρίο ναό ακουγόταν άλλος ύμνος και φαινόταν ευκρινέστερα ότι απευθυνόταν στην κυρία μας Θεοτόκο. Εγώ ήθελα να με αφήσουν να καθίσω κάπου εκεί στο δάπεδο και να θαυμάζω αυτή τη μεγαλοπρέπεια. Τότε άνοιξε η πόρτα και ήρθε πάλι ο στρατηγό που με είχε φέρει εκεί και μου φώναξε με χαρά. «Έλα, Πάτε Ιωσήφ, έλα μέσα, πάμε να προσκυνήσεις». Εγώ δεν εκεινούμην από συστολή, αλλά αυτός με πήρε από το χέρι, περάσαμε ανάμεσα από τους λαμπρούς εκείνους νέους και φτάσαμε στην είσοδο. Όταν άνοιξε και με τράβηξε μέσα σε μια ασύλληπτη μεγαλοπρέπεια, στο άπειρον εκείνο μεγαλείο, που δεν γνωρίζω αν ήταν ναός ή ο και ο θρόνος του Θεού, έμεινα ακίνητο. Όλη μου η αίσθηση, όλη μου η θεωρία, όλο μου το είναι πλημμύρισαν από την δόξα και το φως εκείνο, το όντω άκτιστο και υπερπάσα λευκότητα και αφάνταστη λεπτότητα. Τότε είδα προς τα εμπρό μου το εξέσιο τέμπλο αυτού του μεγαλοπρεπούς ναού από το οποίο όπως από τον ήλιο πηγάζει το φως έτσι και από εκεί σκορπιζόταν όλη η δόξα και η μεγαλοπρέπεια. Τότε διέκρινα δύο μεγάλες εικόνες δεξιά και αριστερά της ωραίας πύλης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και της Παναχράντου Μητρός Του καθημένη σε επιθρόνου η οποία εβάζε τα γόνατά της ως βρέφος των προαιώνιων κύριων μας. Μόλις μπόρεσα να κοιτάξω καλύτερα, γιατί με εχμαλώτησε τελείω η θεωρία αυτή, δεν μου φάνηκαν πλέον σαν εικόνες, αλλά σαν οι ίδιοι πραγματικά ζωντανοί και το Πανάγιο Βρέφος άστραψε τόσο που τα πάντα εσήγησαν γιατί γύρω έψαλαν ένδοξη αξιωματική. Τότε μου ένευσε ο οδηγός μου να πλησιάσω για να προσκυνήσω και με γύρισε προς την δέσποινά μας Θεοτόκων και πάντων των χριστιανών παραμυθία. Δεν κατάλαβα αν και πόσο κινήθηκα και ενώ ήμουν στραμμένος προς αυτήν και προσπαθούσα να θαυμάσω την δόξα και το μεγαλείο της, ο οδηγός μου που φαινόταν ότι είχε πολλή οικειότητα και παρησία με ένα ύφο παρακλητικό και με φωνή πολύ καθαρή, που την θυμάμαι και τώρα, είπε προς την Κυρία μας, «Κυρία και δέσποινα του παντός, βασίλισσα των αγγέλων, άχραντε Θεοτό και Παρθένε, δείξον την χάρη σου, εις τον δούλον σου τούτον, όπου τόσο πάσχει, διά την ειδική σου αγάπη, ή να μη υπό τη θλίψεως, καταποθεί». Τότε, τι να πω, ο ευτελής και υπερπάντα άνθρωπον αναξιότατος, έφνης, εξήλθε τόση λαμπρότης από την θεία εικόνα τη και εφάνει τόσο ωραία η Παναγία, ολόσωμος και εβάσταζε τις τη τον σωτήρα του κόσμου, τον Κύριό μας Ιησούν, πλήρη χάρητος και μεγαλείου, όπου από την τόση ωραιότητα, μηριάδας του ηλίου φαϊνοτέρα Έπεσα κάτω στου πόδε, πόδες της, μη δυνάμενος να την ατενίσω και κλέον εφώναζα. «Συγχώρησόν με, μανούλα μου, όπου εν αγνία μου σε λυπώ, Δέσπινά μου, μη εγκαταλείπεις με». Τότε άκουσα την μακαρία και με λισταγή τη φωνή και πάσης παρηγορίας υπερτέρα να λέγει «Γιατί απελπίζεσαι, έχε την ελπίδα σου εις μένα, τότε είπε στον οδηγό μου πάρε τον τώρα στον τόπο του να αγωνίζεται. και αισθάνθηκα ότι κάποιος με ένοιξε στον ώμο και δοκιμάζοντας να σηκωθώ βρέθηκα στον τόπο μου όπως ήμουν στην αρχή και προσευχόμουν και ούτω κλαίων εν αληθεία συνήλθων βρεγμένος στα δάκρυα και πλήρης χαράς από τότε και πέρα τόση αγάπη και ευλάβεια αισθανόμουν προς την Κυρία μας ώστε μόνο το όνομά τη με γέμιζε χαρά πνευματική το έχε την ελπίδα σου ισεμένα εμένα ήταν από τότε και μπρος η μόνιμη παρηγορία μου από την στιγμή εκείνη η Παναγία μας φώτισε τους προεστώτας της σκήτης που ήσαν εναντίον του να μακροθυμήσουν και του έδωσαν ευχητικό σκητιώτικο, ενώ μέχρι τότε ο Γέροντας είχε ευχητικό ερημήτικο. Του έδωσαν λοιπόν ευχητικό σκητιώτικο, αντί ευχητικό ερημήτικο. Παρόλα αυτά όμως, και ενώ ο κατέπαυσε, οι κατηγορίες και οι θλίψεις έρχονταν η μία κατόπιν της άλλης. Περί αυτόν όμως θα ακούσουμε Θεού, Θεού.